Εξ για γεια σας. Είμαστε εδώ για ένα ακόμα μικρό podcast το οποίο θα παρουσιάσουμε κάποια από τα βιβλία που διάβασα το προηγούμενο διάστημα που σας είχα αφήσει χωρίς τακτική ενημέρωση και επομένως τώρα σιγά σιγά να επαναορθώσω. Ε, να συνεχίσω με ένα βιβλίο το οποίο ε, από ό,τι έχω καταλάβει από συζητήσεις τόσο διαδικτυακές, όσο και με ε, γνωστούς και φίλους, ε, ε, είναι, πώς να το πω, αμφιλεγόμενο. Ε, πολλοί στους το και όσοι το γνωρίζουν χωρίζονται σε δύο ή σε τρεις κατηγορίες. Θα, πω, ε, θα έλεγα τρεις γιατί αυτοί οι οποίοι το Γνωρίζουν το, ε, αυτοί που δεν το γνωρίζουν ή το απορρίπτουν κατευθείαν ε, λόγω αυτών που έχουν ακούσει ή το έχουν διαβάσει και έχουν, διαφορετικέ να το πω, διαφορετικές απόψεις. και υπάρχουν αρκετά διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό το βιβλίο. Ε, βέβαια, ε, να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι η δική μου άποψη είναι Πώς θα το πω. Παραμένει στη, στη μέση. Ε, δεν μπορώ να απαντήσω με μία λέξη αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε το βιβλίο. Ε, και για να το θέσω προστά, είχε κάποια στοιχεία που μου άρεσαν, είχε κάποια στοιχεία που δεν μου άρεσαν. Και είναι λίγο και ο τρόπος που είναι γραμμένο με δεν βοηθάει, δηλαδή είναι λίγο α, απότομες, α, να το πω έτσι, η απότομη εναλλαγή ανάμεσα στο, α, πω, στο φανταστικό, στο φαντασιακό κομμάτι και στο ρεαλιστικό κομμάτι γιατί έχει και από τα δύο δουλειο, ενώ ξεκινά τελείω ρεαλιστικά, μετά περνάει στο τελείω φανταστικό ε, και όχι μην είναι το φανταστικό που λέμε, θα δηλαδή, έλεγαμε λίγο σουρεαλιστικό. Και μετά στο τρίτο μέρος επιχειρείται ένα πάντρεμα και τον δύο ε, και ένα πάντρεμα το οποίο ε, θα έλεγα ότι ε, θα μπορούσε να είναι καλύτερο και να μου μωρές το δύο. Μπορούσε βέβαια και να είναι και χειρότερο να αρέσει, να είναι και χειρότερο, να, μου αρέσει, να μου αρέσει καθόλου το δύο. Γι' αυτό είναι το ε, με βλέπετε έτσι λίγο διστακτικό στο να εκφέρω μια τελεσίδικη να το πω έτσι άποψη, ε, έχω ε, συζητήσει. Αφομή να ξέρει το εξήξα για να διαβάσω το βίντεο α, στάθηκε η παρουσίαση από την uh, φίλη μας εδώ πέρα την Sweet uh, Jane uh, του άλλου Youtube Αγγέλη του Ραπτόπουλου του Λεσβία. Uh, και, uh, στη συζήτηση θα αποφάσισα ότι πρέπει να διαβάσω πρώτα τη Λούλα και μετά αν ρίξω μια Λεσβία και έτσι το δανείστηκα και ξεκίνησα. Uh, πάντως uh, αν ενδιαφέρεστε ε, να δείτε, εγώ θα έλεγα ε, ρίξτε μια ματιά στην παρουσίαση που έχει κάνει στο Λεσβία Ισουιτζίνιρ. Είναι στο γνωστό blog που έχουμε πει και άλλες φορές, στο Ρίβγκος, Και βέβαια έχει κάνει παρουσίαση σε πολλά ακόμη ε, βιβλία. Επομένως, ε, ρίξτε μια ματιά γενικά και αξίζει. Και ε, σας σε κάποιο από τα επόμενα podcast. Θα κάνω και ένα συγκεντρωτικό για όλα τα blog, τα βιβλιοφυλικά που Παρακολουθώ τακτικά ε, τουλάχιστον για να έχετε κι εσεί υλικό να ανατρέχετε. Ε, να το πω έτσι. Τέλο πάντων, ε, διάβασα okay. και εγώ ε, τη Λούλα. Να πω κάτι όμω το οποίο είναι ε, νομίζω ισχύει. Ε, και θα συμφωνήσουν όλοι είτε του άρεσε, είτε δεν του άρεσε, αν σας πω αυτό το podcast ε, έχετε κάποιο πρόβλημα, εσικολογική ε, βίσου έχετε πρόβλημα με. με λεξιλόγιο με κάποιες λέξεις σεξουαλικού προσανατολισμού κοινώς να το πω και όχι, θέλω, θα έξω. αν είστε σεμνότυφοι ή ηθικολόγοι μείνετε μακριά δεν είναι θέμα αν θα σας αρέσει θα σα αρέσει είναι θέμα ότι δεν θα α, μπορέσετε να το προχωρήσετε γιατί το αφενός μεν το θέμα το οποίο πραγματεύεται α, σε όλο το βιόλιο αλλά στο ε, στα πρώτα ε, δύο μέρη του βιβλίου είναι καθαρά σεξουαλικό και μπορεί εγώ να, και πολλοί άλλοι να θεωρούμε το σεξ να ένα φυσιολογικό και ένα αποσπαστο μέρος της ζωής μας ε, και να μιλάμε λίγο πιο ελεύθερα ε, κάποιοι όμως καταλαβαίνουν ότι είναι διαφορετικών πεπιθήσεων και εντυλήψεων ε, το λεξιλόγιο βέβαια το θέμα. και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ε, φτάνει στα όρια του ξεπερνάει το Άρλεκ και φτάνει στα όρια του πορνογραφήματος ε, και εντάξει μην ε, μπορείτε εντάξει δεν είναι κάτι κατακριτέο έτσι, ή κάτι κακό απλώς θα προειδοποιώ ε, βέβαια, Εκείνο που λυπεί ίσω στενοχωρεί κάποιος είναι ότι ενώ μιλάει για πραγματικά κάποια σοβαρό α, θέμα είναι, ε, είναι σοβαρό το θέμα της ειδονής, του σεξ, του οργασμού ε, Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ε, είναι λίγο, α, πώς να το πω, ε, μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο να μπορεί να μιλήσει σε περισσότερο κόσμο. Έξι, προσωπικά δεν με ενόχλησε και ίσα ίσα είχε, ήταν διασκεδαστικό και ναι, το διασκεδαζω εγώ δεν έχω κανένα προβλήματα ερωτικά αλλήμονο. Ε, και έτσι ε, δουλειώ και μέχρι ένα σημείο που γίνεται ε, τίλους ανατροπή. Ξεφεύγουμε ξαφνικά από τη ρεαλιστική Τη, το, το, το, πώς να το πούμε, την πραγματικότητα και περνάμε σε ένα σουρεαλισμό, θα έλεγα. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω εξέτει, με το φανταστικό, έχω ιδιαίτερη σχέση, δεν θέλω να χαρακτηρίσω σε φανταστιακό, φανταστιακή μπορούμε μπορώ να πούμε. σουρεαλιστική με την έννοια ότι ε, τίποτα δεν έχει ε, γίνονται Τρελά πράγματα, να το πω έτσι, πράγματα μεταφυσικά, αν θέλετε, τα οποία όμως δεν είναι βασιμένα σε κάποιο σύστημα και να είναι συνεπή και, ε, και να είναι δεμένα, οφείλει να είναι σε κάθε δείγμα του φανταστικού, γιατί το δεν λέω φανταστικό. Φαντασιακό, ναι, φουρελιστικό, ναι, ε, στην κατηγορία φανταστικό δεν το βάζω. Και τόσο, γίνονται διάφορα. Πάμε, δικαιρίζει ο αγνώστασίος. Τι γίνεται τώρα. Είναι λόγω των ναρκωτικών που και αυτά έχουν τη θέση του στο βιβλίο. Είναι κάτι άλλο συμβαίνει. Περνάμε ξαφνικά στο φανταστικό. Το πότομο τη μετάφραση ξαφνιάζει τον αγνώστη και βέβαια δημιουργεί ένα ενδιαφέρον να δεις τι γίνεται παρακάτω και γιατί. Και ενώ θεωρώ ότι δεν δίνει Ξεκλύει την ιστορία πια τελείως ε, α, σε άλλο επίπεδο ε, και μάλιστα την αλλάζουμε και γωνία, η κυριοπτική γωνία μεταφέρεται σε άλλο πρόσωπο ε, και έρχεται στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου που επιχειρεί ο συγγραφέας να λέει αυτά που είπε στο πρώτο μέρος με αυτά που είπε στο δεύτερο. Ε, λογικό είναι, δίνει μια εξήγηση, αν θέλετε, το κλείνει με έναν τρόπο ο μπορεί μπορεί είναι ε, θεμητός και ε, αποδεκτό. και πραγματικά δεν θα σα πω τι ακριβώς ισχύει, αλλά ισχύει ένα από αυτά που κάποια στιγμή φαντάζομαι, όπως και εγώ και οι άλλοι αναγνώστε θα έχουν φανταστεί. Ε, όμως να πω ότι, ε, αν το κρίνουμε αυστηρά, ε, δεν είναι τόσο καλά δουλεμένες ε, αυτές οι μεταβάσεις και αυτές οι εξής. Με συνέπεια υπάρχουν, ε, πώ να το πω, ε, στην, όχι ακριβώς στην πλοκή, γιατί η πλοκή δεν, ε, δεν είναι και τόσο, ε, πώς πολύ πλοκή, αλλά όσο θα το κάνουμε υπάρχουν ε, τρύπες στην εξέλιξη, η οποία φαίνεται ότι, ε, έχω, όπως έχω διαβάσει και, και αλλού, είναι επειδή το τελευταίο μέρο του βιβλίου γράφτηκε μετά σαν ένα είδος «afterthought» να το πω έτσι, από το συγγραφέα. Ε, κοιτάξτε, ε, πιστεύω ότι καλό είναι πριν το ξύνηστε, να διαβάσετε τις κριτικές, γι' αυτό έχουμε τα βιβλιοφιλικά blog, γι' τα αυτό έχουμε και το Goodreads, που λίγο πολύ όλοι όσοι ασχολούν στο θέμα γράφουμε εκεί πέρα. Ε, ρίξτε μια μεριά στις κριτικές πριν να αποφασίσετε αν θα του χρόνο ή όχι. Ε, εγώ να πω και κάτι άλλο, ότι ε, και φορές ότι επειδή δεν μου αρέσουν ε, οι ατέλειωτοι ε, εσωτερικοί μονόλογοι εντάξει ωραία είναι μέχρι να να μας βάλει στην ψυχολογία του ήρωα θέλετε επειδή εγώ να τα πιάνω και πιο εύκολα δεν ξέρω αλλά πιστεύω ότι ε, από ένα σημείο και μετά εδώ πέρα το ο παρακάνει ο σκληφές πιστεύω ότι θα, θα μπορούσε έναν πλάστον δεν την έχω 100, 200 σελίδε, ίσω να μην το αποτιμώ σε σελίδε, πάντω θα μπορούσε να είναι να λείπει ένα σεβαστό κομμάτι του βιβλίου ε, κάπου φλιαρή. Ε, και φλιαρή στο σημείο που δεν μου αρέσει καθόλου ε, στου εσωτερικού μονολόγου και προβληματισμού του ήρωα. Κάπου, των ήρωων. Ε, κάπου δεν, ε, δεν κολλάει τόση ανάγλυση με αυτά τα οποία. Ε, θέλει να πει ο συγγραφέας. Ε, Διαβάστε τις α, κριτικές πρέπει να αυτό το βιβλίο κάνει για εσάς. Εγώ ε, ε, μπορώ να πω αν το πάρετε σχετικά ελαφρά και δεν περιμένετε πολλά πολλά, καλά θα περάσετε, δύο ήταν εγκλήσε ε, ευχάριστα. Έτσι. Δεν, ε, δεν έχω την αδία, δεν το θεωρώ όμως, και πώς να το πω, αριστούργημα, ε, ικανοποίησα την περιέργεια μου διαβάζοντας το και το πιθανότερο, ε, όπως έχω, παρόπου μάλλον επιχείρηση κάποια στιγμή να αποδρέψει η φίλη μας, η Svijay Native, ε, θα δώσουμε μια ευκαιρία κάποια στιγμή, αν πετύχω κάπου α, και, και στη Λεσβία, είμαι να δω τη γράφικη εκεί πέρα, Αλλά, όπως είπαμε, Ερωτώντα πάντα μικρό καλάθι. Και για να μην ξεχνάμε το Reading Challenge, το, 2016, το so Reading αυτό 2016 του Summer Reading, αυτό το βιβλίο το ενέταξα στην κατηγορία Βιβλίο που δανειστήκατε, γιατί ε, έτυχε να το δανειστώ από ένα φίλο και τον ευχαριστώ πολύ και να ε, το διαβάσω. Πάμε λοιπόν ε, να ακούσουμε, ε, κάνουμε το πρώτο μα μουσικό διάλειμμα και να επανέρθουμε με. Διαφορετικό τελείω βιβλίο. Και ακούσαμε το Ιντερμέτσο από την Καβλαρία Ρουστικάνα του Πιέτρο Μασκάνη. Λοιπόν, ε, επιστρέψουμε τώρα με τα ε, βιβλία μα. Ε, ε, αλλάζουμε ε, τελείως χαρακτήρα. Θα μιλήσουμε για ένα μονολόγιο βιβλίο, μια μικρή τριλογία που τώρα τα τελευταία κυκλοφορεί. Ε, ως ένα βιβλίο α, αλλά εγώ είχα α, σχετικά παλιά έκδοση που ήταν σε τρία βιβλία. Ε, μιλάω για την α, τριλογία την απονομαζόμενη της Νέας Υόρκης του Πολ Όστερ. Εγώ την έχω σε τρία βιβλία, βιβλιαράκια θα έλεγα από την κλασική σειρά σύγχρονης λογοτεχνίας του, των εκδόσων Τσαχαρόπουλος, δεν ξέρω πώς τη, πώς τη θυμάστε αυτή τη σειρά, εν πάση περιπτώσει ε, ε, ήταν σύνομαι, για τη διακοπή, ε, η, αποτελείται από τα τρία βιαράκια, τα τρία μέρια αν το, έχετε, το δείτε σε ένα τόμο, για την Πόλη που είναι το πρώτο, το φαντάσματα και τέλος το κλειδωμένο δωμάτιο. Ε, αν και είναι ανεξάρτητα λίγο πολύ μεταξύ τους, ε, καλό είναι, θα πρότεινα, να διαβαστούν με, με αυτή τη σειρά την οποία ε, τα έχουν. Ε, εντάξει, αν το έχετε σαν να το σε αυτή τη σειρά θα τα έχουν. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, αναφορές, υπάρχουν αναφορές ε, στα άλλα βιβλία τις οποίες μπορείτε να τις εκτιμήσετε ε, καλύτερα εάν, ε, ε, αν τα διαβάσετε με τη σειρά. Ε, πολύ συχνά την τριλογία της Νέας Υόρκης του Πολώστερ την συστήνουν ως α, αστυνομικό στην κατηγορία του αστυνομικού το οποίο το πρόσωπικά να το πω ότι το θεωρώ λάθος πλέον έχοντας α, διαβάσει. Ξεκινάνε και τα τρία, θα έλεγα, ως, ε, το πρώτο και το δεύτερο, να το πω έτσι, ε, το πρώτο και το δεύτερο, πολύ περισσότερο, ε, ως κλασικά αστυνομικά και μέχρι να σημείο ε, πηγαίνουν, ε, χτίζεται η πλοκή ε, και βαθαίνει και αρχίζεις να κάνεις, ε, ε, να σχέσω σε σκάθεση τι γίνεται αυτό. Να το σιγά σιγά όμως πάνω από αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον να το πω έτσι, που νιώθουν στο USB καλά και αρχίσουν, θα αρχίσουν να βγαίνουν διάφορα, ε, Βλέπετε τεδιακά οι ήρωες, οι κεντρικοί ήρωες ε, του βιβλίου ε, αποκόβονται, να το πω έτσι, από την ε, πραγματικότητα ε, ξεφεύγουν από την πεπατημένη αν θέλετε και αρχίζουν να ακολουθούν μια άλλη ε, πορεία τελείως δικιά τους. Μια άλλη πορεία που δεν έχει να κάνει με τους ε, άλλους ανθρώπους, με τις υποθέσεις που ε, χειρίζονται και ε, αυτά περιμένουν οι άλλοι άνθρωποι με αυτόν, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με τις ε, ε, εσωτερικές ε, αναζητήσεις των των ηρώων είναι λίγο τα πράγματα. δηλαδή βλέπεις ότι βυθίζονται ε... στις εσωτερικές τους αναζητήσεις βυθίζονται στον εαυτό τους ε... θα λέγαμε ήρωες και ε... χάνουν την αυτή την επαφή με την πραγματικότητα ε... να πω ότι Uh, προσωπικά δεν είναι το αγαπημένο μου είδος. Uh, αυτό το είπα και προηγουμένως, το ξεκαθαρίζω αυτό με τις uh, ατέλειωτες εσωτερικές αναζητήσεις. Uh, αυτά δεν μπορώ να πω ότι με, uh, με εκφράζει. Uh, να πω αυτό που έγραψα και στην κριτική μου στο Goodreads, ότι uh, έχουν προλάβει άλλες εγγραφείς uh, να μου θέσουν προβληματισμούς και να με κάνουν να σκεφτώ πάνω σε τέτοια ζητήματα. Uh, εννοείται ότι... Σαν αστυνομικό αν θέλει να το δει κανείς, όχι ε, μακριά. Δεν θα σε ικανοποιήσει. Αν είσαι φάνητο αστυνομικού και θέλετε να το δει ένα αστυνομικό, όχι, δεν μπορείτε. Αλλά ε, για όσου, να το πω έτσι, α, να το πω έτσι, Άρκομψα λίγο, ίσω ψάχνονται ακόμη, ίσω ε, βρίσκονται σε κάποιε διαδικασίες να ζητήσουν ή προβληματίζονται ακόμη πάνω σε τέτοια θέματα. Ε, και δεν έχουν τύχη να βρουν κάτι το οποίο να τους βάλει σε τέτοιες σκέψεις. Σκέψεις δηλαδή, ποιοι είμαστε, πώς ελεπιδρούμε α, με τους άλλους, τι σημαίνει α, κάτι, τι, τι, τι, αυτά που γίνονται, τι σημαίνουν για εμάς, έτσι, και αυτά που περιμένουν και άλλοι από εμάς, τι σημαίνουν για εμάς. Α, καλό μπορούν να το διαβάσουν μικρά βιβλιαράκια, ε, έτσι δεν θα τους πάρουν και τον άπειρο το χρόνο, και μπορούν να το βρουν ε, εύκολα και φτηνά. Ε, από την άλλη βέβαια, α, δεν να πω κάτι που λένε ε, που είχα διαβάσει γιατί την... δεν και τρέξει ξανακώ στη Νέα Υόρκη να πω γιατί για, για την πόλη πώς δείχνει πως η πόλη η Μεγαλούπολη, καταπίνει τους ανθρώπους κλπ, κλπ. Ε, Αναφέρει πολλά μέρη όγι σε αυτήν την Νέα Υόρκη, περι... άκλουσα... αλλά ε, περισσότερο σαν σκηνικό, α, θα έλεγα, μην περιμένετε δηλαδή, να δείτε την περισσότερο, ο ίδιος ο ήρωος με τον εαυτό του. Αλληλεπιδρά ε, δεν νομίζω η πόλη είναι έτσι σαν, σαν σκηνικό που περνάει σαν background. Ε, δεν είδα κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα από τα γραφόμενα του συγγραφέα την επιδρεχτή τη πόλης πάνω στους, στους ήρωες. Ε, αυτά είχα να πω. Εδώ πέρα στο τσάλεντος να πω ότι α, δεν ξανά το θεωρείτε αθέμητο, εγώ το έκανα όμως. Το έβαλα, έβαλα σε τρεις κατηγορίες. Τη Γελλήνη πόλη την έβαλα στο κατηγορία βιβλίο μιας Τριών ή περισσότερων βιβλίων. Το Φαντάσματα το έβαλα στην κατηγορία με μία μόνο τίτλο. Και τέλος, το κλειδωμένο δωμάτιο το έβαλα α, στην κατηγορία βιβλίου που βρίσκεται καιρό στο ράφι σας. Να πω ότι αυτά τρία βιβλιακά ήταν στο ράφι ε, δέκα-12 δέκα, δέκα χρόνια. Έτσι, <laughs> Με σας κάνει εντύπωση, οι βιβλιοφιλί, μεταξύ μας, θα με νιώσουμε. Πολλές φορές έχουμε αγοράσει, μας έχουν χαρίσει, μας έχουν δωρήσει. Ε, έχουμε βρεθεί με βιβλία, τα οποία ε, κάπου ξέμεινε σε κάποιο ράφι και δεν τα έχουμε διαβάσει. Πάντοτε θεωρούμαστε πολύ περισσότερα, δυστυχώς ή ευθυγώς, από ότι προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόση. Ραντεβού στο επόμενο. Podcast. Ε, να σας αποχαιρετήσω. Με ένα κομμάτι θα ακούσουμε το θέμα από τον ε, Ρωμαίο Κυλιώτα, ε, την ταινία, όπω το έγραψε ο Νινό Ρότα. Να είστε καλά.